Πράγματι, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μα οι συνθήκε είναι κατάλληλε για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προόδου. Να μου το σπαθί, μου το Αυτό το άλμα θα είναι ταυτόχρονα και ένα αναπτυξιακό άλμα. Η ανάπτυξη όμω, η οποία θα έρθει τα επόμενα χρόνια και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια ανάπτυξη ισχυρή, να σηκωθούμε και θα γίνει ένα μεγάλο άλμα προόδου. Λευτεριά και ρόλμι. Ένα μεγάλο άλμα προόδου. Για καιρό, αδέρφια, η ανάπτυξη όμω, η οποία θα έρθει τα επόμενα χρόνια και είμαι σίγουρο ότι θα είναι μια. Ανάπτυξη ισχυρή. Αχου αναγιαία, μου είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρει τρόπο να φάσει αυτά τα λεφτά. Καλά δεν θα μην κάνετε να σα βοηθήσουμε και εμεί να τα φάτε. Ναι, παιδιά. Ναι, παιδιά, να με βοηθήσετε να τα πάμε όλοι μαζί γιατί είστε καλά παιδιά. Και τα κακά παιδιά, δεν έχουμε καμία αντίρρηση γιατί θα είναι ισχυρή ανάπτυξη. Το τραγούδι λέει για πήδημα. Εμείς βάλαμε το άλμα που μα είπε χτες, Στην συνδιάσκεψη του ΣΕΒ, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτσοτάκη, του βιομήχανου, τα έλεγε όλα αυτά. Οπότε είπαμε να ενώσουμε τι λέξει. Μάλλον η μία να υποκαταστήσει την άλλη. Το άλμα να αντικαταστήσει το πείδημα. Γιατί η Μαρινέλα μιλάει για πείδημα. Εμεί βάλαμε το άλμα, το οικονομικό και την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που είναι σίγουρο ότι έρχεται. Είναι σίγουρο και για άλλα. Δεν είναι μόνο για την ισχυρή ανάπτυξη που έρχεται, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτσοτάκη πάλι. Απέναντι στου βιομηχανού, τα έλεγε αυτά, μίλησε για την εμπιστοσύνη των πολιτών που τη θεωρεί δεδομένη. Ξέρουμε ποιε είναι οι προκλήσει, ξέρουμε ποια είναι τα δυνατά μα σημεία, ξέρουμε ποιε είναι οι αδυναμίες ξέρουμε σε ποιου δείκτε υστερούμε και σε ποιου πηγαίνουμε καλά. Και νομίζω ότι έχουμε κερδίσει το πιο σημαντικό που είναι η εμπιστοσύνη των, των πολιτών. Ευτυχώ! Ότι μπορούμε να φέρνουμε, να, να φέρνουμε ει πέρα τέτοιε εξαιρετικά σύνθετε αποστολέ. Μπράβο τους! Και νομίζω ότι έχουμε κερδίσει το πιο σημαντικό που είναι η εμπιστοσύνη των, των πολιτών. Μπορούμε να, να, να φέρνουμε εις πέρας ε, ε, τέτοιες εξαιρετικά σύνθετες αποστολές. Ευτυχώς! Ε, την έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη, αυτό φαίνεται. Κυκλοφορείς στο δρόμο, πηγαίνει σε μαγαζιά, σε ταβέρνες, Τα, τις αμυγός ταβέρνε, τις μικτές ταβέρνες, αυτό το μπέρδυμα που θα γίνει, πήγαινε στις παραλίες, όπου και να πάς όλοι λένε πόσο εμπιστεύονται τη συγκεκριμένη κυβέρνηση γιατί στα πολύ δύσκολα και σε όλα τα θέματα τα έχει πάει, πάει πάρα πολύ καλά. Να, ένα θέμα που τα πήγε επίσης καλά ήταν χτες ε, σε μια θετική είδηση, η παρουσίαση των δύο πινάκων που είχαν κλαπεί στερηθεί όπως είπε ο Χρυσοχοίδης από την Εθνική Πινακοθήκη τους βρήκε η ελληνική αστυνομία σε κάτι ρεματιέ, λίγο παράξενο όλο αυτό όλα δεν μας αφορά σε αυτή τη φάση που περνάμε έγινε η παρουσίαση είχαν εκεί τους δύο πίνακες για να τους δούμε όλοι οι Έλληνες ήταν ο κύριος Χρυσοχοίδης έκανε δηλώσει. ήταν η κυρία Μενδώνη έκανε δηλώσει, και κάποια στιγμή πέφτει ο Πικάσο κάτω ο Ο Πικάσο, ο Πικάσο το, το, το δώρο του Πικάσο προς την Ελλάδα λόγω της εθνικής αντίστασης τον είχαν στηρίξει σε μια λίγα επιφάνεια, ακουμπούσε εκεί στον τοίχο, και πέφτει κάτω. Ε, αυτό είναι μία από τις στιγμές που τα έχει πάει καλά η ελληνική κυβέρνηση όπως είπε ο κυριάκο Μητσοτάκη, από το κορυφαίο που είναι η πανδημία μέχρι αυτό έτσι ακριβώς θα πηγαίνει μονίμως η ελληνική κυβέρνηση. Λίποση πάντως προκάλεσε το γεγονός πως κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο πίνακας του Πικάσου έπεσε, καθώς δεν είχε τοποθετηθεί σωστά. Ενώ στη συνέχεια, ο αστυνομικός που κλήθηκε να το τοποθετήσει ξανά στη θέση του, τον έπιασε σαν ένα απλό αντικείμενο μηδαμινής αξίας. Από τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ε, ο συγκεκριμένος πίνακας minimum στοιχίζει 50 εκατομμύρια, αν σε... και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα εκατό εκατομμύρια, σύμφωνα πάντα με του ειδικού. Γιατί είναι Πικάσο. Και οτιδήποτε υπάρχει από τον Πικάσο στοιχίζει εκατομμύρια, δεκάδε εκατομμύρια. Τον είχαν λοιπόν εκεί παρατημένο, έπεσε κάτω, πάει ο άλλο ο Ούγγανο μετά, τον πιάνει με τα χέρια και τον ξαναβάζει εκεί για να τον δούνε. Γύρευε τι έχει γίνει όταν δεν υπήρχαν κάμερε, πώ συμπεριφέρθηκαν και τι θα συζητούσαν οι, οι Ούγγανοι αστυνομικοί που είχαν αυτό το έργο τέχνη μπροστά του. Και είχε την τιμή και την ύψιστη χαρά κάποιο από αυτού να αγγίξει έργο του Πικάσου, γιατί πουθενά στον πλανήτη δεν αγγίζονται αυτά. Υπάρχουν σε μουσεία με ισχυρότατη φύλαξη, μέσα σε προθήκε. Ε, λοιπόν, εδώ τον είχαμε, έπεφτε κάτω, επειδή αυτά τα βλέπουν και όλοι οι φιλότεχνοι του κόσμου. Είναι στραμμένε οι κάμερε. Μπορεί άλλα και άλλα που λέμε ότι είναι στραμμένη η προσοχή του πλανήτη στην Ελλάδα να μην είναι τελικά, αλλά το συγκεκριμένο το βλέπανε. Και κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου και του ελληνικού και των άλλων, διότι είναι τραγικά αστεία. Στην εκεί λοιπόν βρήκε ο Χρυσοχοήτης την ευκαιρία να ευχαριστήσει αυτούς τους αστυνομικούς που ρίξανε κάτω τον Πικάσο. Συγχαρητήρια σημαντικά στις ομάδες ασφάλειας Αττικής που συνεχίζουν τις επιτυχίες σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα και τομείς. Δούλεψαν με σύστημα, με συνεργασίες, με δημιουργικότητα. Είναι εδώ μπροστά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Βρέθηκε Έλληνας να τον στερήσει Βρέθηκαν Έλληνες να τον φέρουν πίσω Εδώ είναι η ποιητική διάθεση του Μιχάλη Χρυσοχοήτη Πόσο η μέρος του Υπουργείου γίνεται και καλύτερη Βρέθηκε Έλληνε να τον στερήσει, όχι να τον κλέψει, να τον στερήσει από την πινακοθήκη. Είναι ο Έλληνε αυτό, σύμφωνα πάντα με τα μέχρι τώρα που κατηγορείται, ένα ελεοχρωματιστής, 49 χρονών, ήθελε να πάρει τον πικάσο, μπήκε μέσα, τον πήρε, έφυγε, τον είχε στο σπίτι του 10 χρόνια, πόσο παραπάνω, και ξαφνικά τον έβαλε σε μια ρεματιά και πήγαν και οι αστυνομικοί και τον βρήκανε. Δεν γεμίζει το μάτι όλη αυτή η υπόθεση, πολλά παράξενα, αλλά το θέμα είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι εδώ πώ η ελληνική αστυνομία, πώ σε μια κομβική στιγμή, Ε, αντιμετώπισε, έστησε όλη αυτή την ενημέρωση και αυτά που βλέπαμε μπροστά στα μάτια μας το Put the Code Down, η παλιά διαφήμιση που τόσο πολύ είχε περιγράψει τόσο καλά την αντίληψη της αστυνομία. γίνεται Put the Picasso Down για να έρθει κανονικά. Α, αλλάζει και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. μου κρύψε το... Πικάσο Κρύψε μου το... Γυναικείο κεφάλι. Τι ο καιρό θα ξαναρθεί Ξυπνήστε ή Να σηκωθούμε όλοι Ξυπνήστε ήρθανε. Left deria ke romi nosini, ina berfia και ma. Pianoisi ti katerra. Grat amana ke pagini ton megalo tidi ma. Izou ke to pizima. Left deria ke Είμαι εγώ, ο Βασίλης, ο Τανάμπασης, του Μακαρίτη, του κ. Δημητρού, του άντερφου, της Αριστεύς, του Ντάναλη. Αμπά, <χάρηκα> πάρα πολύ. Αδέρφια, είμαστε με την <Φιδύμα> mm, Πολύ ευχαριστώ αυτό. <Φιδύμα> <Φιδύμα> και οι συστάσεις απαραίτητε για να βρεθούν οι τα αδέρφια Δίδημα, που λέει Μαρινέλα με το πίδημα έπρεπε να κάνει ομοιοκαθεληξία και βρήκαν αυτό. Δίδημα, πίδημα. Η Λευταιριά και η Ρωμιοσύνη. Αυτά με την ελληνική αστυνομία και το πώς ακριβώς αντιμετώπισε πόσο επιφανειακά, πόσο επιπόλαια, πόσο πρόχειρα αντιμετώπισε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όταν τα μάτια όλων αυτών των φιλότεχνων ε, θα έβλεπαν το έργο τυπικά σου να πέφτει κάτω, να γλιστράει και να πέφτει, δεν βάζεις ποτέ σε λία επιφάνεια κάτι, δεν στηρίζεις όταν έχει... πλάτος 10-15 δεν στηρίζεις πίνακα σε αυτή τη λία επιφάνεια γιατί θα τους θα πέσει, βάζεις ένα στήριγμα μπροστά που δεν έπρεπε καν να είναι αστυνομική εκείνα είναι ειδικοί που ξέρουν να αγγίξουν σε ειδικό στάντ να μπει το έργο, να παρουσιαστεί με πολύ μεγάλη προσοχή, να φανεί ότι το σέβεται αυτός που το έχει στα χέρια του, το προσέχει κάτι σαν, σαν, σαν μωρό μόλις έχει γεννηθεί Και το πάει μετά οπουδήποτε. Εδώ βλέπουμε να βλέπω πάλι το, στο μέγκα τις εικόνε. Με γυμνά χέρια το αγγίζουν όλοι. Σε μια σακούλα με μονοτική ταινία τυλιγμένο στην αρχή. Κάτι χαρτόνια μετά. Ελληνική αστυνομία. Υπό τον Χρυσοχοίδη, οι υπουργοί και η κυβέρνηση των Αρίστων, ακόμη και σε αυτόν τον τομέα. Ποιοι ακολουθούν, ποιοι έρχονται ή ποιοι έχουν προηγηθεί. Αυτοί που ξερογλήφονται και βλέπουν τον Πάιντεν συνεχώ και τον επικαλούνται συνεχώ. τον πρόεδρο της Αμερικής, στον αριστερό τους λόγο. Είναι επίγουσα ανάγκη μια νέα οικονομική πολιτική να μειώσει τις ανισότητες. <ΛΣ> να προστρατεύσει το περιβάλλον. Να συμβάλλει σε μια μακρά, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. <ΛΣ> Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και ο νεοεκλεγής πρόεδρος των ΗΠΑ έχει θέσει αυτό το ζήτημα και σημείωσε... Έγκαιρα, κατά την άποψή μου, το τέλο του παλιού κόσμου μετά το πέρα τη πανδημία και τη ψευδαίσθηση των λεγόμενων trickle-down economics. Μάλιστα. Είναι εδώ επίση η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Σεβ. Χτε μίλησε και ο Κυριακό Μιτζοντάκη και ο Αλέξη Τσίπρα και του λέει είναι τρίτη-τέταρτη φορά που χρησιμοποιεί τον Biden ο Αλέξη Τσίπρα. Παλιά χρησιμοποιούσε και κανένα αριστερό ποιητή ή κάτι έτσι ω ξεκάρφημα. Τίποτα. Τώρα τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επειδή είπε ο Πρόεδρο Αμερικανό. Ε, στάχτη στα μάτια δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Το λέει για να το λέει και ο Βάιντεν ότι πρέπει να τα δούμε λίγο αλλιώ τα πράγματα μετά την πανδημία, όχι να αλλάξει κάτι σοβαρό. Το λέει για να φανεί ότι και καλά είναι προοδευτικό σε σχέση με τον Τραμπ, γιατί όλα αυτά δεν ε, γίνονται. Τέτοιου τύπου αλλαγέ, σαν αυτέ που είπε εδώ, ισότητες ισότητε και μισθολογικέ αναπροσαρμογέ και διάφορα τέτοια, δεν γίνονται με αποφάσει Προέδρων-Πρωθυπουργών. Γίνονται επειδή συγκεκριμένη οικονομία μπορεί να το σηκώσει. Και όπως ξέρουμε τα τελευταία 30-40 χρόνια μετά το 89 δεν τα σηκώνει αυτά η οικονομία η παγκόσμια. Προς το χειρότερο πάει, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν προς το χειρότερο και οι συνθήκες οικονομικές και εργασιακές των εργαζομένων. Όλα αυτά ψηλά γράμματα, διότι εδώ επικαλούμαστε τον Biden σε κάθε κουβέντα. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργό, μίλησε και για το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο είναι έτοιμος να το συζητήσει ως Πρωθυπουργό αύριο, ως αντιπολίτευση σήμερα. Το μισθολογικό κόστος είναι αυτά που στοιχίζουν στην επιχείρηση οι εργαζόμενοι, μισός δηλαδή, και τα κτλ. Το μη μισθολογικό κόστος δέχεται, όπως είπε, να το συζητήσει. Πιστεύω λοιπόν βαθιά ότι οποιαδήποτε συζήτηση για μείωση. Περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστου στη χώρα μας είναι άκερη, άτοπη και βαθιά υπονομευτική της αναπτυξιακής προσπάθειας. Είμαι ανοιχτός, είμαι ανοιχτός να συζητήσουμε σοβαρές προτάσεις για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστου. Τι είναι τώρα το μη μισθολογικό κόστος? Μείωση της επιβάρυνσης του κεφαλαίου σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. Αυτό είναι μη μισθολογικό κόστος, δέχεται να το συζητήσει. Οι εισφορές δηλαδή που θα πληρώνονται από τους εργοδότες προς τα ταμεία, δέχεται η αριστερά να το συζητήσει όλο αυτό που τι σημαίνει στις Καλύψεις και στι παροχέ, στι ιατροφαρμακευτικές και ασφαλιστικέ και συνταξιοδοτικές των εργαζομένων. Τι άλλο σημαίνει μη μισθολογικό κόστο. Μείωση του λεγόμενου ενεργειακού κόστο, ειδικά των λεγόμενων ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ειδικά τέλη κλπ. Και αυτά δέχεται να τα συζητήσει, να κοπούν από τι επιχειρήσει. Και τρίτον, μείωση τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Και αυτό θεωρείται μη μισθολογικό κόστο, κάτι που δέχεται ο Αλέξη Τσίπρα να το συζητήσει. Τα αντίστοιχα, ειδικά τα δύο τελευταία, ΔΕΗ και φορολογία των εργαζομένων, δεν έχουμε ακούσει ότι δέχεται να τα συζητήσει. Μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις δήλωσε χθες το ΣΕΒ ότι δέχεται να το συζητήσει για να πάνε καλά τα πράγματα, να πάνε και άλλο καλά τα πράγματα, για την επιχειρηματικότητα κάτι όμως που δεν φτάνει κάτω στον απλό εργαζόμενο ω ανταπόδοση, ω αμοιβή. Οπότε ξαναλάζει το τραγούδι για να μην έχουμε ψευδεστήσει ή πόσες άλλες ψευδεστήσεις και μπαρούφες να αντέξουμε γύρω από αυτά τα θέματα και αυτά πάτες γύρω από αυτά τα θέματα αλλάζει ξανά το αρχικό τραγούδι Κράτα μάνα και το Μείωση κόστους και... Νέα οικονομική πολιτική Είναι Κράτα μάνα, και... Μείωση μισθολαγικού κόστους Μακρά, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη Πώ λοιπόν θα βελτιώσουμε την παραγωγικότητα χωρίς καλές δουλειές με αξιοπρεπείς μισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας Δεν λύνεται αυτή η εξίσωση Όποιο σα πει ότι λύνεται, σα κοροϊδεύει. Μπορεί να το ψηφίσετε, καμία αντίρρηση, για άλλου λόγου, ναι. Αλλά δεν λύνεται αυτή η εξίσωση. Δεν έχει λυθεί και δεν έχει λυθεί πουθενά. Κάποιε μικροβελτιώσει, κάποια ψυχουλάκια από εδώ και από εκεί, τραβάμε από εδώ, δίνουμε από εκεί, προσωρινά να νιώθει ότι. Και πολλή ελπίδα και πολλή παρούφα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και με αυτή χορτένει πια. Καταντήσει να χορτένει με την παρούφα και την ελπίδα και τα λόγια. Στην πράξη δεν γίνονται όλα αυτά. Αυτή η εξίσωση δεν λύνεται έτσι. Υπάρχει άλλο τρόπο ριζικό. Δεν είναι τις παρούσεις, αλλά έτσι όπως πάνε να το λύσουν με αυτά που λέει ο Biden, δεν λύνεται με τίποτα και πολύ περισσότερο απέναντι στο ΣΕΒ, ο οποίο θέλει και άλλες ρήξει, όπως έλεγαν χθε στα στελέχη του, και άλλες τομές. Και ξέρετε όλοι τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις στις ζωές των εργαζομένων. Έδωσε τα 150 λοιπόν, να γυρίσουμε πάλι στην κυβέρνηση, έδωσε τα 150 στους νέους για να κάνουν το εμβόλιο δωροδοκία κανονική παλιότερα το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάτι είχε δώσει στους νέους είχε βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τότε και έλεγε Και οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες προωθήθηκαν ήταν πραγματικές δομικές μεταρρυθμίσεις. Δεν ήτανε μεταρρυθμίσεις του τύπου δίνω 400 ευρώ στους νέους 18-24 χρόνια για να περάσουν καλύτερα Χριστούγεννα και να θεωρήσουν ότι με αυτόν τον τρόπο έρχεται η ελπίδα στη νέα γενιά. Όχι φίλε και φίλοι. Αυτό είναι λαϊκισμός, αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Αυτό είναι ένα φιλοδόρημα. Δεν είναι οι βαθιές αλλαγέ που περιμένουν σήμερα οι νέοι. Από μια αποτελεσματική κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα φιλοδόρημα. Βρέθηκε Έλληνας να τον φέρουν πίσω. Αυτό το ποιητικό του Χρυσόχοδη παίζει για πολλέ. Ε... μετασκευές οπότε το έχουμε πάρει σήμερα και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να το αλλάξουμε για να δούμε αν βγαίνει τελικά νόημα έτσι λοιπόν φιλοδόρημα τα είχε χαρακτηρίσει τα 400 ευρώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σαν μεταρρυθμίσεις, τα 150 ευρώ σαν δωροδοκία πώ το χαρακτηρίζει ο Βασίλης Κικίλια στη Βουλή χτες μας λέει Μίλησε ο Πρωθυπουργό για μια προπληρωμένη κάρτα ύψου 150 ευρώ. Αυτό είναι ένα φιλοδόρημα. Που έχει να κάνει με την προσπάθεια σε κέρια σημεία όπου νέοι άνθρωποι εμπλέκονται, ειδικά στου καλοκαιρινού μήνε, στη μετακίνηση, στην ψυχαγωγία και στι διακοπέ. Το να δοθεί και αυτό το κίνητρο, αν θέλετε, και αυτό το δικαίωμα, και παράλληλα ας πούμε, να προχωρήσει ακόμα καλύτερο ο εμβολιασμό. Το θεωρείτε μη θεμητό. Πιστεύετε ότι είναι δορδοκία. Αλήθεια. Α το κρίνουν οι άνθρωποι. Αλλά λέει, δεν α το κρίνει οποιοδήποτε. Αυτό θα το κρίνουν μόνο αυτοί που του αφορά. Είναι αυτή η λογική που δεν πρέπει να μιλάνε όλοι για όλα τα θέματα. Δεν έχουν άποψη, μόνο αυτοί που πρέπει να μιλήσουν. Οπότε, ρωτάμε του νέου πώ του έχει φανεί. Το θεωρείτε μη θεμητό, αλήθεια. Και α το κρίνουν οι νέοι άνθρωποι. Πιστεύετε ότι είναι δορδοκία Θεωρώ ότι μα δωροδοκούν και κάνουν το εμβόλιο. Πιστεύετε ότι είναι δορδοκία Χρημάτιση προ του νέου ώστε να του πείσουν να πάνε την κατεύθυνση. Και α το κρίνουν οι άνθρωποι. Δωροδοκία δηλαδή. Βρέθηκε Έλληνα. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Βρέθηκαν Έλληνε στα τσακίδια. Η πολύ. Ο ένα είναι ευχάριστο που βρέθηκε. Γενικό ο Χρυσόδη ψάχνει να βρει. Έναν Έλληνα δεν έχει βρει. Το Χρήστο Παπά. Τον Αντιπρόεδρο, τον Χρυσαυγή, τον Φασίστα τη Χρυσή Αυγή. Όλου τους άλλου του έχει Βρει σύμφωνα πάντα με δήλωσή του, γιατί λείπουν και πολλοί. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνία για εσά, του Έλληνε. Αν βρήκατε Έλληνε, αν στερήσατε κάτι, γενικώ πάρτε όλοι εσεί που ξέρετε. Σα περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Όσο εμεί θα ακούμε ένα καλοκαιρινό τραγούδι, μα έδωσε εικόνε και πηγή είναι και όλο αυτό του Χρυσοχοειδή. Το βρέθηκε Έλληνα, βρέθηκαν Έλληνε. Όλα αυτά λοιπόν μαζί στο Μίξερ. аксифавай фол май паракон че хон эс миси о сакски а нихта а нихта να насоро демаз нязи э наш неос мэ мья мэ Ποια είναι αυτή Φτάνκο λοιπόν Να φίλετε κύριε Να πάνε αλλού Ξόντες βίων πρωτογώνου Και Εάν έρχεται, βαπορεί. Όχι, πειρατή. Hey, Αλαφράσαντο χειμώνο. Και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα ο ζεστό ήλιο τη ανάπτυξη. Και μη φάνοντο θα μπορεί. ο το νέο. Α είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Και απέθα. passa mani corvi e te a quanto argot terra argot terra e si a song you poteva rele cane a grine che fa να non na na Και την Βρέθηκε Έλληνα κάτι γραμμένη νήσο. Βρέθηκαν Έλληνε να τον φέρουν πίσω. Έλληνε, Έλληνε, νήσο των Αζωρών. Βρέθηκαν Έλληνες Είμαστε Έλληνες! Που τι νέους Και θα πτεις τον κορόν Βρέθηκαν Έλληνες να τον φέρουν πίσω Όχι! Δεν θα τον αφήσω! Και θα του φωνάξω από πίσω! Να πέσει τιμωρία Ε! τον ουρανό ο δεν είναι πιο γαλανός να λείψεις απ' τους χάρτας και τον οκεανών στα τσακίδια να λείψεις από τους χάρτας και τον οκεανών Ξανά το τηλέφωνο 211-1080-880 Είναι ίσως τον Αζωρώνα, τον Ηλία Λογοθέτη ε, Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο www.hellefrenianet.gr Το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένειας Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά έχω γραφημένους Στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένιο Official Από κάτω έχει και chat να κάνετε και να γραφτείτε Στο Facebook μας βρίσκεται και στα podcast Πρώτο μέρος του λαού μα πάει στι πρώτες διαφημίσεις Πράγματι πιστεύω ότι. Πρώτο μέρο του λαού. <laughs> Τώρα το πρώτο μέρο του λαού. Οπα όπα Οπα όπα Όω. Και τι το μη καφούγιο. Cojones. Κοχώνε. Hijo de puta. To... Hijo de la de puta. Σου στείλα το βίντεο του οικοδόμου που μου ζήτησε τι προάλλε. Ο οικοδόμου! Σου... Α, οικοδόμου είναι ελληνικό, Ναι, ναι και περιμένει ο άνθρωπο με λαπόγια αλαμάνω Αλλά δεν μου είσαι απαντήσει στο <Ρι> ίστα... Με λαπόγια αλαμάνο, <Ρι> πού το έστειλε, μα Στο Instagram σα το στείλα Για να δει ότι είμαι άνθρωπο ντεπαλάμπρα. Palabra... Να σου πει. Ντεπαλά, Palala... 150... παχαίρο 150... είσαι. Αμέ... <Ρι> αμέ, τα 150 του γκαντέμι παίζουν και σε bitcoin γιατί θέλω να ψωνήσω κάτι σπόρια από ένα onion site. Τι σπόρια, δεν μου αρέσουν αυτά. Ε τώρα δεν μπορώ να τα πω αυτά στον αέρα. Όπα, τι γίνεται, τι γίνεται. Από αυτά παπαρουνίτσα, παπαρουνίτσα. Όχι, όχι, όχι, αμ, καλά. <ΣΟ> Παπάδε? <ΣΟ> ναι, ναι, ναι. Θα σε γλάστρα, κατάλαβα. Χασίσει. <ΣΛΟ> <ΣΟ> Εδώ πάντω ούτε τσιρότο δεν μα βάζουν εκτό αν ζητήσουν. Τσιρότο, το τσιρότο είναι ισπανικό, <ΣΟ> ε. Θερότο. <ΣΟ> <ε, ΣΟ> <ε>, τσιρότο, ρε. Θερότο. Κίτρινο κορδελάκι. Μόνο κίτρινο κορδελάκι δίνουν για του εθνικιστέ Καταλανού. Αλλιώ τσιρότο δεν βάζουν. Και εσεί κράζετε το ρογκαντέμι που σα έδωσα και 150 ευρώ. Πάντω άμα παίξει σε bitcoin να μου πει και να σου στείλω και εσένα φοράκια, εντάξει. Κάθονται εκεί πέρα μα τουρώνουν και παίρνουν αποφάσει και νόμου φέρνουν για το μέλλον <ΣΟ> τη <ΣΟ> πατρίδα <ΣΟ> μα. <ΣΟ> Από σήμερα λοιπόν, στου νέου μα, με την πρώτη δόση του εμβολίου του, θα αποκτούν αυτόματα μια προπληρωμένη κάρτα ύψου 150 ευρώ. Ξέρει αν ισχύει η κάρτα και για τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό, τα Ελληνόπουλα. Με ρωτάει η εγγονή μου που είναι στη Βουλγαρία και δεν ξέρω να την απαντήσω. Εξαρτάται, πού που... ψηφίζει η εγγονή σου. εδώ, στη δράμα, πού ψηφίζει. Α, Ελλάδα ψηφίζει. Ελλάδα ψηφίζει. Άμα είναι Ελλάδα, το δικαιούται. Α, ωραία. Το δικαιούται, αλλά θα πάρει και ένα σταυρωμένο μαζί. Ε, σταυρωμένο ψηφοδέλιο. Όχι, τον σταυρωμένο των άλλων. Ναι, ψηφοδέλτιο, ένα σταυρωμένο τη κυβερνήσεω. Την Πέμπτη θα έρθει στη δράμα για τα ελευθέρια ο Πρωθυπουργό μαζί με την Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θα φέρει θα φέρει τα σταυρωμένα εκεί για του νέου τη δράμα. Λε να βγούμε με πυρούνια έξω και να το λέμε τσί, ένα τσίπα, ένα τσίπα. Όχι, καλέ να βγείτε στα μπαλκόνια να χειροκροτάτε. Λοιπόν, ε, δεν θα εμφανιστεί στην παραλία που το λε και το ξαναλέ στην παραλία τη Καρβάλη. Βουνού είναι αυτό εκεί το μέρο που θα εμφανιστεί. Σε βουνό θα πάω. Σε βουνό. Άμα θα μα πάρει ο αέρα από τι ανεμογεννήτριε. Όχι, όχι, δεν θα σε πάρει. Έχει βουνο ή θα έχει γίνει εξόριξη μέχρι να έρθουμε. Είναι ένα είναι ένας λόγο. Ένας είναι... Γιατί δεν βάζει το λόγο άμα θέλει ανεμογεννήτρια, μια χαρά βάζει. Βάζει, βάζει, οπωσδήποτε. Δίπλα είναι ακριβώ τα λιπάσματα τη καβάλα. Απολυπάσματα σε λιπάσματα παίζω φέτο. Απολυπάσματα σε λιπάσματα. Δίπλα είναι ακριβώ. Ναι, ένα έχω ένα meeting. Τώρα βρέθηκε το meeting. Για το αυτοκίνητο. Για το αυτοκίνητο. Για το, το ποιό πράγμα. Για το αυτοκίνητο. Γειά. Α, γειά σας. Γειά Παρακαλώ. γιατί κάναμε κλίση για αυτοκίνητο από 29 Ιουλίου. Από πού τηλεφωνήται; Από τη Γερμανία. Oh, do you want to speak German? Όχι, αγκομιλώ Οκ, okay, δεν, δεν ξέρω πον. τι σημαίνει. Πείτε μου λίγο τι θέλουμε. Λοιπόν, γιατί έχουμε το reservation, έχουμε κάνει κλείσει το αυτοκίνητο για, από 29 Ιουλίου. Και το έχουμε αργήσει. Μέχρι, και απλά θέλω λίγο αλλαγή γιατί θα φτάσουμε πιο νωρί. Γιατί το έχουμε κλείσει από νομίζω 11 το βράδυ, αλλά εμεί θα φτάσουμε λίγο νωρίτερα. Α, για το να το νοικιάσετε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Απλά ένα λεπτό γιατί μάλλον πρέπει να το βρω. Γιατί τώρα. Για βέβαια, τι αυτοκίνητο έχετε νοικιάσει για να καταλάβω, ποιοι είστε, Μοσχόπουλο. Μοσχόπουλο. Α, γερμανικό όνομα, Μαρή Όχι Μαρή, Άννα α, ε, Ήταν Αντώνιος, δεν ξέρω Α, όχι Μαρή, κατάλαβα Όχι Μαρή, όχι Μαρή Α, νόμιζα Μαρή, Μαρή, ναι Κατάλαβα, ε, για πόσες μέρες είναι Από 29 Ιουλίου Μέχρι 23 Αυγούστου Α, θα τα σκάσουμε στην Ελλάδα Έρχεται ο τουρισμός, ορίστε <Ρε> Έχετε κάνει εμβόλιο Ναι, θα έχουμε κάνει μέχρι τότε Κατάλαβα, ε, θα είστε οι δυο σα. Θα είμαστε οι ιδιά και οι δύο παιδιά, ναι. Α, και δύο παιδιά. Από την Πάτρα τι παιδιά είναι αυτά. Βρέθηκε Έλληνας καταραμένη Έλληνα Βρέθηκαν Έλληνες Μιλάς ποιητικά Πάντα, τι έλεγα Βρέθηκαν Έλληνες Έλληνες είμαστε Να τον φέρουν πίσω Όχι, δεν θα τον αφήσω Να τον φέρουν πίσω Και έτσι και γιουβέτσι Όλα μαζί με τα ποιητικά του Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Κάφσονα βεβαίω. αυτός μας επηρεάζει 40 βαθμούς εδώ στην Αθήνα 39-40 πώς θα πάει και 41 οπότε από αυτή, κάτω από αυτές τις συνθήκες αυτά μπορούμε να κάνουμε έτσι έχουμε επηρεαστεί είναι απολύτω λογικό Ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος δημοσιογράφος Μάτου 250 ευρώ με τη μορφή προπληρωμένης κάρτας δίνει η εταιρεία Pfizer μετά την κυβερνητική απόφαση για προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ. Μπήκαμε στον ανταγωνισμό με τις άλλες εταιρείες και θα νικήσουμε, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας Pfizer. Εν τω μεταξύ, η Moderna δίνει 265 για κάθε εμβόλιο της δικής της εταιρεία η Johnson δίνει 5 και μια καρτέλα αυγά, ενώ η AstraZeneca δίνει 35 ευρώ το κάθε εμβόλιο για ένα διήμερο ταξίδι στην έγινα. «Γίναμε και πάλι παγκόσμιο θέμα συζήτησης», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος προσθέτοντας. Όλες οι χώρες μας αντιγράφουν. «Έχουν αρχίσει να εκδίδουν κάρτες αφιδώς, δηλαδή γίνεται τις προπληρωμένη κάρτας το κάγκελο», τόνισε η κυρία Πελώνη. Κορονοπάρτι ηλικιωμένων, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία χθες το βράδυ στα Πετράλωνα. Στο κορονοπάρτι συμμετείχαν 135 ηλικιωμένοι από 75 έως 90 χρονών, πίνοντας βερμούτ και χορεύοντας fox Trot και σουίνγκ. Αποκαλυπτικές ήταν οι δηλώσει του οργανωτή του γεροντοκορονοπάρτι. Θέλουμε και εμείς να πάρουμε το επίδομα των 150 ευρώ. Είδαμε ότι το πήραν οι νέοι που ένα μήνα τώρα έκαναν απαγορευμένα κορονοπάρτι. Έτσι αποφασίσαμε και εμείς ότι για να το πάρουμε θα πρέπει να κάνουμε πάρτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν τα πάρτι και την έντονη ζωή. Οι ηλικιωμένοι οδηγήθηκαν στη γαδά. Με δηλώσεις τη η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ότι μελετάται από την κυβέρνηση το ενδεχόμενο να δοθεί προπληρωμένη κάρτα και για Άτομα 75 έως 90 ετών. Μουσική Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ αποφάσισε να δώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ <σκυρίζα> στους νέους από 18 έως 25 ετών με την προϋπόθεση να μουτζώνουν τον Πρωθυπουργό μας όπου τον βρίσκουν. Επικεφαλής της καμπάνιας είναι ο Παύλος Πολάκης. <σκυρίζα> με ένα πληρωτή του τον Στέφανο Τζουμάκα. Τα δύο στελέχη θα καταγράφουν τις Μούτζες προς τον Πρωθυπουργό και θα εκδίδουν τις ειδικέ κάρτες τις οποίες οι νέοι θα τις παραλαμβάνουν από το άνδρο της Κουμουνδούρου. <πιχ> προσκομίζοντας βίντεο με τις Μούτζες. Στις πέντε Μούτζες θα παραλαμβάνουν και μια δεύτερη προπληρωμένη κάρτα εκμάθηση Αγγλικών με καθηγητή τον Αλέξη Τσίπρα. Ψώνησα να σβέρκο τα βλαμμένα. Κερός. Λοιπόν, καιρός εγώ να την κάνω σιγά-σιγά. Άντε, καλό καλοκαίρι. Έχω να μειώσω και την εγκληματικότητα. Λοιπόν, άντε, τάπαμε! Οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία, όπως τις βλέπει ο δημοσιογράφος Ματ Μπαλούρδος, είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Κέλλας. μας έχει δώσει υλικό κατά καιρούς μιλάει στην Βουλή από τη Λάρισα είναι πάνω, από τον κάμπο μιλάει στην Βουλή για το 150 το φιλοδόρημα που δίνει η κυβέρνηση προς τους νέους Τώρα για τα παιδιά σα, που λέτε ότι αισθάνονται ότι εξαγοράζονται με 150 ευρώ δεν το πιστεύω ότι το κάνουν τα παιδιά σας και σας το είπαν γιατί τα ξέρω και είναι εξαιρετικά παιδιά αλλά θα σα πω ότι τα δικά μου παιδιά μου είπαν Απευθυνόμενα σε μένα να βάλω μέσον για να εμβολιαστούν νωρίτερα Να βάλω μέσον για να εμβολιαστούν νωρίτερα Και χωρίς να υπάρξει το 150 κυρία Ελιακούλη Αυτή είναι η διαφορά μας για να καταλάβετε γιατί εμείς είμαστε εκεί που είμαστε Έθεσε θέμα ποιοτικής διαφοράς με κάποιον άλλον Όταν ο ίδιος λέει ότι τα παιδιά του, του ζήτησαν να βάλει μέσον για να εμβολιαστούν ε και θέτει θέμα ποιοτική διαφορά άρα και ανωτερότητα σε σχέση με τον οποιονδήποτε. Δεν μα πειράζει ποιο είναι η σύγκριση, η ριζαίωση ή οποιοδήποτε άλλο. Θέτει τέτοιο θέμα ο συγκεκριμένο βουλευτή ενώ λέει από το κοινοβούλιο που γράφτηκε στα πρακτικά ότι του ζήτησαν να βάλει μέσον, επειδή είχαν γίνει διάφορα τέτοια περιστατικά στην αρχή των εμβολιασμών, αν θυμόσαστε, και στη Θεσσαλονίκη και αλλού, κάτι δασκάλε, κάτι συγγενεί δημοτικών συμβούλων, κάτι αντιδήμαρχη. Εκεί και σε άλλες περιοχές με διάφορους τρόπους, τα εμβόλια που περισσεύανε να τα κάνουν πάντα τα δικά μας τα παιδιά. Εδώ ο βουλευτής έρχεται μετά από καιρό και λέει πώ ακριβώς έβλεπαν αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα μέσα στις οικογένειε και στη μεγάλη οικογένεια βεβαίω τη μπλε πολυκατοικίας. λάος τώρα μέρος δεύτερον. Καλησπέρα, τριστιτάνια, Προσωπικότητα Αποστόλη, δόξα και τιμή. Εγώ είμαι. <laughs> Έλα, τι κάνεις, στράτος χημικός εδώ. Έλα ρε στράτος χημικό. <laughs> τι έγινε, πώς είμαστε. Βρε στράτο μου. Ε, κύριε Αποστόλη, λέγόμαι και π***ο, είμαι η μητέρα του στράτου, που σας πήρε για κάτι ε, κούκλες βιτρίνας που ενδιαφέρεται. έλα, έλα, όλα θα καλά. Θα την αυτή την κούκλα, την έχω ετοιμάσει. Ε, όχι, όχι, δεν έδωσε παραγγελία τελικά, ε. Η, ναι, ε, έβαλα ε, να ναι, ακούσει πάντω, έτσι. Τ' Ναι, μου λέει, δεν μπορώ να βγω πια από το σπίτι, τι μου έκανε και τέτοια. Μα αρέσει ήδη να κάνει μάνα σου. Όχι έτσι. Έτσι πήρα να τα πούμε κι εμεί λίγο. Ήθελα να πω κάτι για του δαπίτερε, παιδί μου. Μια και εγώ προέρχομαι από την ένδοξη αγωνιστική γενιά του χημικού των μέσων τη δεκαετία του 90 στα Γιάννενα. Οπα. Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι όντω είναι οι καλύτεροι δαπίτε. Όντω. Δηλαδή εγώ θυμάμαι από τότε, να το ξέρουμε αυτά τα παιδιά, να ακούνε, να ακούνε που θα περάσουν και στα πανεπιστημίων. Ότι στην ώρα του τελειώνα στα τέσσερα χρόνια το χημικό, α πούμε, μόνο τρει τέσσερι δαπείτε αρχιδαπείτε. Μόνο αυτοί διαβάζαν. Είναι όλοι έτσι αλλιώς. Ναι, Ναι, ναι, ναι. Ναι, λείπει το εδώ, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Δεν είναι ότι είχαν τα θέματα, ήταν μόνο αυτοί διαβάζανε. Ωραία, δεν τα στου υπόλοιπου. Κάπω έτσι τελειώνανε και οι υπόλοιποι. Κάπω έτσι τελειώνανε και οι υπόλοιποι, αλλά σου λέω. Διαβάζαν 400, δύο, 000. περνάγανε δύο χιλιάδε. Ναι, εντάξει. Πηγαίνανε και τι εκδρομέ του, βέβαια, για να ξεκουραστούν, γιατί πολύ. Το καλό είναι ότι όλοι οι ας πούμε, που αργούσαν, δεν και, λιπάν, και είχαμε Κανιάτα μου στη δάπνο του Φουκού. Και α! Και αού! Και και αού! Μα έτσι πρέπει, πρέπει όλη όλη κάνεις να, να κάνει φάρση θα... στη μάνα σου. Θα κάνει φάρση στη μάνα σου, αλλιώ! Δεν μου λε ποτέ έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιό είσαι. Ε? Όχι, είμαι Θεσσαλονικιό. Είμαι χωλαριό αλλά είμαι μέρο στη Θεσσαλονίκη εδώ και χρόνια. Η παράσταση είναι πέντε του μηνό. Πέντε του μηνό, πέντε Στην πλάζ και... Αρετσού. Στην πλάζ θα σου φέρω και τη μάνα μα την Ναι τα ίδια. Μπράβο σα. Πώ δια... πρέπει να διαμαρτυρηθούμε για αυτόν τον κύριο που κόρα κάνει εκπομπή στο ραντιόφωνο σας. Να διαμαρτυρηθείτε Α... εδώ, εδώ σε εμάς. Για ποιο λόγο όμως. Θεσά. Γιατί νομίζω ότι είναι ο κριτής όλων. Ναι. Και. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να λέει τόσα πράγματα τα οποία δεν είναι και αλήθεια στο κάτω κάτω. Α. Είναι δυνατόν γιατί γενικώ ο καθένας μπορεί να λέει την αποψή του ελεύθερα. Ή μήπως Σίγουρα, έχετε. Ναι. Α, σίγουρα. Σίγουρα, ναι, σίγουρα ναι, αλλά όμω αυτοί οι άνθρωποι σαν αυτό τον κύριο που κάνει εκπομπή τώρα διαμορφώνουν καταστάσει. Και πού είναι το κακό. Πώς δεν είναι κακό. Να τα λέει σωστά στα πράγματα όπως Επειδή είναι. διαμορφώνουν καταστάσει που δεν αρέσουν σε εσά. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά θα μπορούσε ναι. να διαμορφώσει και τι ίδιε στη Μακρόνη, α πούμε. Όχι! Δεν λέω αυτό. Α. Να τα λέει όπω είναι. Και δεν μπορεί να, να λέει, α πούμε. ο τάδε υπουργό, ο τάδε πρωθυπουργός και να του χαρακτηρίζει με τέτοιου χαρακτηρισμούς που λέει κάθε φορά Α, γιατί τον για, ακούω κάθε γιατί... μέρα Εγώ να σας πω την αλήθεια τον ακούω κάθε μέρα Το ακού... ακούτε κιόλας Ναι, καλά κάνετε Βεβαίως ο καλά κάνετε, καλά Βεβαίως, καλά κάνετε. τον ακούω και προσπαθώ να βγάλω μια άκρη Βεβαίω. Και, γιατί... και αυτό βλέπω και ότι γιατί... είναι, πάντα, είναι πάντα πολύ καυστικό σε όλα τα θέματα και τα ξέρει όλα Αυτά τα λέτε για αρνητικά τώρα Ε, μπορεί να το πάρετε όπω θέλετε. Ναι. Και αρνητικά και θετικά. Κάνετε και κομπλιμάν με έναν τρόπο. Και κομπλιμάν, βεβαίω. Κατάλαβα. Βεβαίως. Άρα σα αρέσει σε ορισμένα, εκεί καταλήγω. Σε, σε ορισμένα πράγματα ναι, μπορεί. Αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι οφθαλμοφανή ότι δεν είναι έτσι όπω τα λέει ο κύριο. Καταλάβατε. Α, και πώ είναι δηλαδή τα πράγματα. Είναι, είναι κάπω διαφορετικά. Δεν είναι όλα μαύρα, θέλω να πω. Ναι, είναι και άσπρα. Είναι, βεβαίω. Καταρχάς, επειδή είναι και μήνας υπερηφάνεια και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι όλα μαύρα, είναι κυρίως πολύχρωμα. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν Για όλα το τα χρώματα. Πρέπει. Άσχετο αν δεν τα δέχεστε εσείς. Όχι. Εγώ τα δέχομαι όλα. Α. Όλα τα χρώματα τα δέχομαι. Αλλά. Ε, μπορώ όμω να φράσω και την αντίθεσή μου σε αυτά που λέει ο καθένα. Καλά κάνετε. Αλλά και ο καθένα μπορεί να λέει αυτά που προκαλούν την αντίθεσή σα. Ναι, βεβαίω. Εφαύρο κύκλο τώρα, Αλλά... δεν παριόμαστε. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. <laughs> Αλλά όμω θέλω να πω ότι να μην είναι πάντα μονόπλευρο. Θα του το πω. Δεν δε μπορεί όμω, αυτό ξέρει, αυτό κάνει τώρα. Να σα πω κι εγώ την αλήθεια μου. Είναι περιορισμένο δυνατοτήτων. έτσι. <laughs> Πέντε λέξει 6 βάζει τη σειρά έτσι με ένα rotation και ό,τι βγει Δεν πιστεύω να με βάλετε και εμένα να λέω αυτά που λέω τώρα στον αέρα Α, γιατί ντρέπεστε για αυτά που λέτε Όχι, όχι, καθόλου, ίσα ίσα Μήπω θα πάρω και τίποτα αν με βγάλετε στον αέρα Ναι, με <laughs> το χρυσό του Μητσοτάκη Το χρυσό, ωραία, μπράβο το, το αριστερό όμως Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και Εγώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι και. Βρέθηκε Έλληνα. Καταραμένη Έλληνα. Βρέθηκαν Έλινες Μιλάς ποιητικά Πάντα, τι έλεγα. Βρέθηκαν Έλινες Έλληνε είμαστε. Να τον φέρουν πίσω. Όχι! Δεν θα τον αφήσω! Να τον φέρουν πίσω. Και έτσι και γιουβέτσι Γιουβέτσι είναι και μεσημέρι. Λογικό να ανοίγουν η ώρα έξι κάπου εδώ και κάπω έτσι φτάσαμε στο σετ με γιουβέτσι φτάσαμε στο τέλο. Να κάνω εγώ πίσει, μόνο Φτάσαμε στο τέλο, το τρίτο μέρο του λαού είναι λίγο μεγάλο. και μουσικό, μας πάει στο ακριβώ τη ώρα και λίγο μετά για το μαγκάζινο. Τα υπόλοιπα, εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Αποστολάκο θέλω να λάβεις Σοβαρά υπόψη την επισή που σου κάνω Σχετικά με την πρόεδρο τη Δημοκρατίας Και θέλω να το βγάλεις αυτό Θέλω άμα ζητήσουν να μου κάνουν μήνυση Να την κάνουν σε μένα για την πρόεδρο τη Δημοκρατίας Πρέπει να παρετηθεί η πρόεδρο της Δημοκρατίας Όχι αχα. Αχα. Αχα, αχα Θα το δεις ότι θα παρετηθεί Διότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά Ο... Η συμπεριφορά τη δεν είναι ελληνική, δεν είναι για τα ελληνικά συμφέροντα που βρεθεί και όπου σταθεί. Περίεργο για πρόεδρο δημοκρατία. Συνήθω είναι. Ποιο είναι. Αυτό, ένα μηδέν. Ε, πια. <ΣΣΣΣ> <ΣΣ> Θα πρέπει εσεί που ασχολείστε δυνατά με τα μίνδια να πούμε να μπείτε μέσα και να δείτε τι λέει συνεχώ και πώ συμπεριφέρεται. Μα έχει πάρει τη γάτα, άρα είναι φιλόζωη, άρα δεν πειράζει, συγχωρούνται τα άλλα. Αυτά δεν είναι, Έλληνε. Την καλυψώ, Έχει άλλα προβλήματα, Έλληνε. Δεν μα ενδιαφέρει η γάτα τη Δεν σε ενδιαφέρει να σε κάνω εγώ τώρα. Και ο σκύλο του Μπιτσοτάκη, αυτά είναι για το Θεαθήνε. Βεβαίω, χρειάζεται και το Θεαθήνε. Αφού ο κόσμο θέλει να φάει Θεαθήνε, α φάει Θεαθήνε και επιστοτικές χρεωστικέ κάρτε για καράβια. Μετά η Αποστόλη φωνάζει εσύ να αλλάξει ο κόσμο. Πώ να αλλάξει ο κόσμο με του ηλίθιου απάνω. Όλου, όλοι οι ηλίθιοι. Θα οριμάσουν οι συνθήκε, τα έχουμε πει. Λοιπόν, σα αφήνω, γεια σου. Δεν μου είναι σε σένα, έπιασε αυτό το 150. Είχε εμ... μέσα στην ηλικία. Δεν με πιάνει, δυστυχώς δεν με πιάνει. Του σουγαμώτο. Είδε όμω τι καλή κυβέρνηση έχουμε. Προτεραιότητα έχουν. Πώ λένε, να σκεφτεί του νέου. Τι μου λε αυτό, θα φτάνει τα 150 ευρώ γιατί φτάνουν, ναι, για πεζού. <Και> για πεζμό. Για για θεάματα, για πολιτισμό, για όλα. Για όλα. <Και> θα μου λε δηλαδή να προλάβει να μπει στο καράβι. Μόνο τα, τα 150 ευρώ, ό,τι να πάρει από το καράβι, δεν του φτάνουν. Όπω πάει αυτό με διακοπέ. Είναι μόνο για το καράβι. Άμα είναι μόνο για το καράβι, φτάνουν. Δηλαδή για να πα τίνο, σου φτάνει. Δηλαδή να πάρει <Και>, και ένα κοστάκι και ένα καφέ, ισόριο. Κοιτάξτε, επειδή δεν έχω ακούσει τίποτα στι ειδήσει αυτέ οι καλύβε των 200 μετανάβρι. Εργάτε γη που γίνανε στάχτηκε και μπουργκεροί σε αυτέ τι συνθήκε που δουλεύουν, δεν άκουσα τίποτα από όλα τα κανάλια. Το διάβασα μόνο στο ριζοσπάστι. Εσύ άκουσε τίποτα. Και ούτε θα ακούσει κανεί. Και mm. ούτε θα ακούσει κανεί. Το πώ δουλεύουν, το πώ του εκμεταλλεύονται και κατά τα άλλα όμω δεν του θέλουν του μετανάστε στην Ελλάδα, όλοι αυτοί που του εκμεταλλεύονται. Σωστά, αποστόλη μου. Σιγά που δεν του θέλουν, μια χαρά του θέλουν, οικονομάνων από αυτού. Yeah. Αυτά τα λένε για να βγαίνουν. Να του ψηφίζουν τα χάπατα, οι δικοί του. Μπράβο για, για Πόσο χάπατα είναι, μια ζωή δεν θέλω να το πω. Να το πω, δεν με ενδιαφέρει ο ελληνικό μαλάκας Δεν μπορεί να καταλάβει τι, ποια είναι η αξία του. <συρνή> <συρνή> εκείνη η κυρία που σε μιλούσε χθε για το πρόγραμμα του Νιάρκου βρέθηκε. <Δυλ <ogni ratchet> θέλω να μου πείτε το πρόγραμμα για το Νιάρκου. <Τι> <συρνή> να μου πείτε το λεωτοκύριακο τι έχει. Έχει Λίνα Μενδώνη live, παραστάσει. Δεν είναι εκείνη που ήταν και το <Τιχει> Ενδόριο. <συρνή> <συρνή> <συρν> Ε, με έναν κωδικό που θα σα δώσω να μου πείτε ποιο εμβόλιο είναι να κάνω. Το ρώσικο θα κάνετε, το Sputnik. Γίνεται στον ποπό αυτό το ρώσικο. Τι θέλει το ρώσικο, θέλω τη Spizer το, το εμβόλιο. Δεν μπορείτε να διαλέξετε κυρία μου, λυπάμαι. Θα το φάτε στον κόλο το ρώσικο. Όχι, δεν θέλει να πάρει τον κόλο, θα το βάλει τον κόλο. Αλλιώ. ίδια είναι. Ναι, ίδια είναι. Λοιπόν, φιλάκια, θα τα πούμε την Κυριακή. Έλα, γεια, γεια. Σχέδιό μας λοιπόν και δέσμευσή μας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Με ένα νόμο και ένα άρθρο τα 800, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Με, Τώρα ναι, θα ναι. το έκανε και στη δική του διακυβέρνηση που πέρασε 5 χρόνια, αλλά δεν πρόλαβε. Τον, τον ρίξατε γρήγορα. Α, ήταν γρήγορο. Ήταν έτοιμο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει και μούτρα και μιλάει. Να σου πω κάτι τώρα, εγώ είπα να αυτά για τα μαγαζιά Έχουμε έναν φίλο τον Αντώνη ο οποίος δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο Αλλά παίζει πολύ καλά η ρακέτα, τι να κάνω κάνουνε αποστολή Τον Αντώνη τον πατέρας Όχι ρε ε, το... Λέω πως είναι ο Τόνης ο, το... ο πατέρας και δεν παίζει ρακέτα ο Τόνης Σίδεσαι <Τι> εγώ <Τι> σονδρελή Oh, yo, yo, cinco. This is. This is 65 kilos. I weigh 110 kilos. This 65. a piece of Recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti En las olas de este mar Sueño en la eternidad Καταλούν Λέντρας Κοιος Παντέρας, κοιος είναι αυτός το πιο Κατώνεις ο Παντέρας Εσύ δεξες τον Παντέρας Η άλλη δεξες τον